É pra ser! É pra ser o estiré! É o dropão de ξεχωρίζει mm. Μες στην ταβέρνα μπορεί και τον αναγνωρίζει mm. Αν δε πεινάσεις δε ξέρεις τι σημαίνει πείνα yes. Δε ξέρεις τι είναι να σ' έχουν νηστικό ένα μήνα mm. Πεινάσμενοι είμαστε αγάπη μου κι Έλα να μοιράσουμε, να χάβουν και στάδιο. Μεινάσμενοι είμαστε αγάπη μου και μόνοι, βαλέ στον κοδοπούλιο μου πόλικο λεμόνι, πόλικο λεμόνι. Στομακιά άδεια, έτοιμα τα πιρούνια, στρώσε τραπέζι, να φάμε σαν γουρούνια, αφήρα είναι. Os tamas a cousilha, proxete bine, mi vien un tapaixa. Fagoto. Fagoto. En as casnos, fagoto. Si conas meita, en as fagoto. Opidas menos, do pinas Ξέρει με τι να τον ταΐσει Ξέρει πως είναι να μαγειρεύει ο ανθρώπος σου Και να μην βάζει αλάτι στο κοκκινιστό σου Πεινάσμενοι είμαστε αγάπη μου κινείο Βγάλε σου λέω το ψηλείο ίμου και μόρη στο ζούμλα γι οδίουνα πόψ ο λιδρόμιο Απόψε ο λιτρόμι λα μ έχων στη μελάγια ίν. Σ μακ Εθι ματά να φώ μέσα γουρουνιά άπειρα είναι λίγο μπροστά μας τα κοψίδια τρώγε και πίνε μη μείνουν τα παΐτιά σώμα για άδεια έτοιμα τα πιρούνια right. στρώσε right. τα πέζι να φώ μέσα γουρουνιά άπειρα yeah. είναι yeah. μπροστά μας τα κοψίδια yeah. τρώγε και πίνε μη τα παΐτιά Ππααναγιότης έφαγε ένα κάμός ους λάκ λίκες Όμμος πινάςμενη μάστε αγά πιμου κοιδιο Έλά να μήρασουμε να χάμουργερστταά δίο Απα πούξε βίια αυτός Na na na na na na Na ο γεια σας το κλάμα μιλάμε. Ο μόνος λόγος φαν bóς na διολογικήση με η ατέθλια μετατροπή πάνω στο επιθετό μου είναι η συνεργασία μου με ορισμένα άτομα αμφιβολυπιοτίτας. Τα οποία λιμένονται εδώ και κάποια χρόνια το χώρο της ελληνικής δισκογραφίας με τα γνωστά αποτελέσματα που τα βλέπουμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Άσχετο. Τι δουλειά τα ράφια των σούπερ με την ελληνική δισκογραφία τώρα. Εντάξει. Γιάκου, κύριε Φίβο, μόλις μάλλον περατώθηκαν οι δωδεκά χλωμές. Και εμφανίστηκε μια τεράστια ράχνια σαφνικά πίσω. Ίδιος ο Φίβος ήταν. <Κι> <Κι> Ναι, τί να αυτό όμως αυτό. Μετράλα θάτρα. Κονούπια. Πάνη τα κονούπια σου, Λέο. Πώς τα κονούπια που σκάνουν, ναι; Ποια είναι η ερώτηση αυτό την α που γράφουμε, πώς κάνει να κονούπιδε; डू-ဘူး-δου-μπι-δου-μπι. Δο. Πώς; Άλλο. Σαρδέλες ψιτές, μελιάστε ντομάτα, έχεις φάει σαρδέλα μελιάστε ντομάτα; Ψιμένες ακλιματοφίλα; Είσαι τρελός; Σαρδέles τι με πέρασες να. Δεν σας αρέσουνε; Είναι δυνατόν; Μόνο εσύ τрос θες διαβράματα, δεν έχεις να δεις κανέναν άνθρωπο να τρώει ποτί. Ε θες υπο απο με ψιμένες κλιματόβεργες. Στη κλιματόβεργα. Σαρδέλα στη κλιματόβεργα. Δεν σας αρέσουνε; Πορεός σαρδέλες. Σωστός. Μια γύρο κοτόπουλο με σαρδέλα και κουνούπι; Κάτι σας σαρδέλα με σταφύλι μου <Κουνούπια είπες. laughs> Αλλά τας κατσαρίδες pres. Αλλά τα κουνούπια. Σαρδέλας κουνούπι, σαρδέλα και κουνούπι. Σαντο κουρδιστίρη. Σαρδέλας α κουρδιστίρη και κουνούπι α κουρδιστίρη. Τрос αρδέλα και νομίζουνε κουνούπι, ή τрос κουνούπι και νομίζουνε σαρδέλα. Το τι πράμα είναι. Χαμός. Και, και κουνούπι, ε. Νε κουνούπι, κουνούπια αγόρνη. Οτι πεις. Προσθέω. Απίθανο, απίθανο. Και σχολήτε να ξέρω έτσι γιατί τέτια περιπίση χρόνια ήμασταν να μυσίνβες στο στούντιο. Νιστικώς 30 ώρες. Τι sketches μου κάτσα βέξουμε, ναι. Άλλο. Φαγάτε σας, έτσι; Είδατε πριν καμία μακαρονάδα λενάτε; Schnitzel. Όχι schnitzel, schnitzel, schnitzel. Δεν βιάhaniste το schnitzel Γεμιστό, τχες με τηράκι και και βόρικο λεμονάκι παπανάπατατούλες. Και έφαγα ρολάκι κοτόπουλο, Comenas ti messi ke patatoules ti kanitai tes vazis rizi, what ti thelis? Edesma. Ladis sou leo edesma. Sou sinithos tro patsa? Den thros patsa? Pedia oti nane, kanena problemma. Patsa psi lokomeno. Pesna sou ferina psi lokomeno ke vale ke boli go boukova mas, ana ginis tha figis. Ferte mou kazo na bistoli, kati na priouni. Etsi den mas pou eis. Sou Και δύο σουβλάκια. Τι θα φάτεσεις. Κοτόπουλο γύρω. Αν, έχει, αν δεν έχουμε κοτόπουλο καλαμάκι. Αν δεν έχει κοτόπουλο καλαμάκι. Να βάλουμε κοτόπουλο γύρω. Αν δεν έχει γύρω. Ας βάλουμε κοτόπουλο καλαμάκι. Δεν ξέρω αν συνενοηθήκαμε. Να σου πω. Ρε σι. Σε ποιο ύψος περίπου μπαίνεις το καλαμάκι. Αμα πηγαίνεις από παραλία εκεί. Το Συμβούλιο των Δημογερώντων τι έχει αποφασίσει. Υπάρχει χωριό ο Αγλέ, ο <Στοί ale> <δελίου> Λοιπόν... Δεν πάει άλλο... Εγώ φεύγω... Φεύγω... Φεύγω είπα... Αχαρίστηκε αλήτιζα... Βέβαιες μου τι σου ζήτησα...